Μια οικογένεια. Μελένε λένε Μαρία Ζησιμάτου. Ήλθάμε στην Ελλάδα με τον άντρα μου και τα δυο μας παιδιά πριν από εννέα μήνες. Μένουμε σε ένα μικρό διαμέρισμα σε μια συνοικία της Αθήνας. Ο άντρας μου είναι μηχανικός αυτοκινήτων και έχει πιάσει δουλειά σε ένα συνεργείο. Τα παιδιά μας πηγαίνουν στο δημοτικό. Ο Βασίλης που είναι δέκα ετών πηγαίνει στην πέμπτη τάξη και η Σοφία, 8 ετών, στην Τρίτη. Έχουμε πολλά έξοδα. Ενίκιο, κοινόχρηστα, ηλεκτρικό, νερό. Γι' αυτό θέλω κι εγώ να βρω δουλειά. Ακόμα χρειαζόμαστε αρκετά χρήματα και για το φαγητό μας. Συνήθως ψωνίζουμε από τα μαγαζιά της γειτονιάς μας. Τα φρούτα και τα λαχανικά όμως τα αγοράζουμε κάθε Παρασκευή από τη Λαϊκή. Είναι φρέσκα και φτηνά. Έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε τη ζωή στην Ελλάδα, αλλά μας λείπουν οι συγγενείς και οι φίλοι μας που βρίσκονται στον Καναδά. Σους γράφουμε συχνά τα νέα μας και αυτοί κάνουν το ίδιο».